Ακούτε την AirTopen, 106,7 στα FM και στο διαδίκτυο μπορείτε να παρακολουθήσετε από την, στη διεύθυνση www.airtopen.com Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Πίσπας και στο μικρόφωνο σήμερα θα βρίσκεται η Βασιλική Σιούτη με καλεσμένο τον Γιάννη Μαυρή, πολιτικό επιστήμονα και διευθύνοντας σύμβουλο της Public Issue. Θα επιχειρήσουμε σήμερα με καλεσμένο τον Γιάννη Μαυρή, να χαρτογραφήσουμε το πολιτικό πεδίο, να δούμε τι έχει συμβεί στη χώρα από το 2010 και μετά, να δούμε τις αλλαγές στο πολιτικό τοπίο, το αν θα συνεχίσει η πολιτική ρευστότητα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Θα, δούμε, θα τον ρωτήσουμε αν άντεξαν οι θεσμοί σε αυτή την κρίση και ποια ήταν τα πλήγματα της δημοκρατίας, γιατί γνωρίζουμε ήδη ότι υπάρχουν πλήγματα. Θα τον ρωτήσουμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις για τις οποίες γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση τον τελευταίο χρόνο και θα τον ρωτήσουμε και για το αν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα. Γιάννη Μαυρή, σε καλωσορίζουμε Καλώς σας στην εκπομπή και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό το ερώτημα να δούμε δηλαδή λίγο τι έχει συμβεί στη χώρα από το 2010 και μετά. Εσύ πέρα από τα χρόνια που εργάζεσαι ως πολιτικός επιστήμονας, έχεις ερευνήσει πάρα πολύ και το παρελθόν έχεις ερευνήσει και όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης από το 1974 και μετά και έχεις α, ερευνήσει α, ως επιστήμονας και την α, περίοδο πριν την κούτα. <HUDA>. άρα μπορείς και να, να συγκρίνεις και να δεις αν υπάρχουν ομοιότητες ή να αναγνωρίσει καλύτερα τα, τα φαινόμενα αυτά που, που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ε, θα ήθελα αυτό να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την ερώτηση Τι έχει συμβεί στη χώρα από το 2010 και μετά Γιατί η πολιτική κατάσταση είναι πολύ διαφορετική Από αυτή που ζούσαμε μέχρι τότε Χωρίς αφιβολία η τελευταία εξαετία Της κρίσης και των, των μνημονίων Είναι μια ολόκληρη εποχή ε, με, Ιστορικά μιλώντας Είναι α, μια εποχή στην ουσία κατεδαφίζεται η μεταπολίτευση το ο μεταπολιτευτικός κοινωνικός συμβιβασμός το κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης δηλαδή το σημείο ισορροπίας που δημιουργήθηκε στη χώρα μετά την πτώση της δικτατορίας ανάμεσα στις κυριαρχιστάξεις τάξεις και, της, και το λαό, τις κυριαρχούμενες τάξεις. Τα τελευταία έξι χρόνια, στην ουσία, βλέπουμε φυσικά ως απάντηση στην οικονομική κρίση μια τρομερή επίθεση κοινωνική των κυρίαρχων τάξεων φυσικά σε συνεργασία με, τους, με, το, με, τον, με τις διεθνείς συμμαχίες που υπάρχουν, του Διεθνοποιημένου Κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο έχει γίνει πια κατανοητό σε όλους είναι ότι στην ουσία έχουμε με ένα ολοκληρωμένο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα. Το μνημόνιο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό μέρων με κάποιες ελάχιστες, ελάχιστα σημεία ακόμα και το οποίο έχει ανατρέψει χωρίς αμφιβολία ριζικά τον κοινωνικό συσχετισμό των δυνάμεων σε βάρος των κυριαρχούμενων τάξων σε βάρος των φτωχότερων στρωμάτων έχει γίνει μια τεράστια και πολύ η αναδιανομή εισοδήματο ε, στους μισθού και στι συντάξει καταρχήν αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο στάδιο που αφορά την αναδιανομή πια του πλούτου που γίνεται γίνεται μια υφαρπαγή του πλούτου και της ακίνητης περιουσία, που για ιστορικούς λόγους στην Ελλάδα που ανάγονται στο βάθος των ε, ανάγοντες στην Επανάσταση, το χαρακτήρα που είχε η Επανάσταση 21, υπάρχει μια κυριαρχία και βεβαίως και στην έκβαση μετά την Επανάσταση ε, αυτό που γίνεται είναι μια ε, σταδιακή ε, αφέμαξη και αναδιανομή ξαναλώ περιουσίας ε, μέσω της φορολογίας των κατασχέσεων το οποίο φυσικά δεν είναι μια... έχει ήδη α, ξεκινήσει αλλά θα πάρει και ένα βάθο χρόνου, δεν είναι κάτι που γίνεται μια μέρα στην άλλη. Άρα μετά από έξι χρόνια α, έχουμε μια κοινωνία πολύ πιο πολλωμένη κοινωνικά, ταξικά πολλωμένη, ε, ένα μεγάλο μέρος της έχει φτωχοποιηθεί, είναι η περίφημη συζήτηση για την υποχώρηση της μεσαίας τάξη. Ε, παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα φυσικά δεν, δεν πρέπει κανείς να καταστροφολογεί ούτε να έχει μια σχηματική αντίληψη των πραγμάτων σίγουρα όμως μεγάλα τμήματα της κοινωνίας έχουν ε, χάσει σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους έχουν χάσει ε, την, τα εργασιακά τους δικαιώματα και φυσικά και αυτό είναι το νομίζω και το επιστέγασμα όλης αυτής της, πορείας, της ιστορίας ε, χάνουν σταδιακά και τα πολιτικά τους δικαιώματα. Ε, αυτή δηλαδή η κοινωνική κίνηση, το πρόγραμμα του Μνημονίου έχει και πολιτικές ε, ε, διακηρύξεις. Ε, πρώτα απ' όλα και νομίζω ότι αυτό το οποίο καταλαβαίνει και ο, ο κάθε απλός άνθρωπος σήμερα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια ε, ολοκληρωτική πια παράκαμψη του κοινοβουλευ... του... Της βουλής Του κοινοβουλευτισμού ε, Δεν λειτουργεί Τα τελευταία χρόνια Ο κοινοβουλευτισμός ε, Έχει καταστρατηγηθεί Τα μνημόνια Η νομοθετική Μηχανή που στήθηκε Με τους νομίζω δεν ξέρω και ποιος Έχει ακριβή εκτίμηση για το πώς οι νόμοι Έχουν πάντως Οι συνταξιούχοι βουλευτές Στο περιοδικό τους πριν από δύο χρόνια που το είχα δει, μιλάγανε για 450 νόμου του μνημονού δεν ξέρω αν έχουμε ξεπεράσει και φυσικά μιλάμε για όλο αυτό το οικοδόμημα του κατεπίγοντος, των πράξεων νομοθετικών περιεχομένου που είναι στην ουσία μια ουσιαστική κατάργηση του κοινοβουλευτισμού που και εδώ έχουμε μια αναλογία με το παρελθόν μπορεί κανείς να δει μόνο στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου τότε μετά το πόλεμο, μετά την κατοχή οι κυβερνήσεις μετά, μετά την απελευθέρωση μετά την βάρκιζα στην ουσία ε, λειτουργούσαν, ε, η εκτελεστική εξουσία λειτουργούσε τόσο ισχυρά όσο ε, παρακάμπτοντας τη Βουλή, στην ουσία εξαφανίζοντάς τη ε, και αυτό είναι μια αναλογία ε, που νομίζω ότι είναι... Ε, Δυστυχώς παράλληλα, υπάρχει ένα νέο... Είναι η εκτελεστική εξουσία όμως που αποφασίζει. Εδώ Έχουμε τη Βουλή που πραγματικά δεν νομοθετεί από τη στιγμή που έρχονται έτοιμα τα νομοθετήματα, αλλά είναι και η ίδια η εκτελεστική εξουσία που αποφασίζει όταν έρχονται από, ναι. σωστή... από του δανειστέ, από το ΔΝΤ και, και την Κομισιόν. Αυτή είναι η μία διάσταση, η εσωτερική. Υπάρχει σαφώ και σημαντική η εξωτερική διάσταση ότι στην ουσία που επίσης υπήρχε πάντοτε στην Ελλάδα δηλαδή αντίστοιχα στην περίοδο μετά την κατοχή υπήρχε η Βρετανική κυριαρχία στη χώρα, μετά υπήρχε η Αμερικανική κυριαρχία, αυτά είναι γνωστά πράγματα ιστορικά. Τώρα υπάρχει η κυριαρχία του Ευρωπαϊκού φυσικά που είναι ένας, και αυτό ένα συνασπισμό. Δεν ήταν έτσι προμάστρικτο όμω ακριβώ. Υπήρχε μια περίοδο που εντάξει, σχετική προφανώ η εθνική ανεξαρτησία και η λαϊκή κυριαρχία, αλλά ναι. σίγουρα δεν ήταν στην κατάσταση που είναι σήμερα. Ναι. Δεν είναι η περίοδο ε, τη μεταπολίτευση, δηλαδή μετά το 1974 και βεβαίω μετά το 1981. Ε, ακριβώς, ε, έχει, ε, νομίζω ότι η κρίση είναι μια τομή. Η περίοδο τη κρίση, όπου αυτέ οι τάσει πολύ έντονα μετά το 2010 δηλαδή η συρρήκνωση της εθνικής αυτό που λέμε εθνική κυριαρχία είναι νομίζω σαφέστατα και ποιοτικά άλλου επίπεδου αυτό που σημαίνει τα τελευταία χρόνια και εδώ θα έβαζα και την παράμετρο του προσφυγικού το οποίο είναι επίσης ένα ζήτημα πολύ μεγάλο για τη χώρα και βεβαίως την ευρύτερη γεωπολιτική ανακατάταξη ε, η οποία και αυτή συναρθρώνεται με τα υπόλοιπα ζητήματα. Να κρατήσουμε μόνο όμως ότι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και εξηγεί τελικά, δηλαδή υπάρχει μεν ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας στην Ελλάδα εις της Βουλής, ισβάρος κυρίως των κομμάτων και θυμίζω εδώ ότι και στο τρίτο μνημόνιο η αποπολιτικοποίηση της δημόσιας δίκησης στο τρίτο μνημόνιο και όχι ε, καν η αποκομματικοποίηση, η αποπολιτικοποίηση του κράτους τίθεται ως διακηρυκτικός στόχος τον οποίο έχει προσυπογράψει και η αριστερά. Έτσι. Ε, αυτό έχει νομίζω μια ε, ε, σημασία. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η οικονομική κρίση όπως ξέρουμε είναι και η κρίση των οικονομικών του κράτους του εθνικού κράτους του υπάρχοντος έτσι, δεν μένει αλόβητο το κράτος αυτή λοιπόν είναι η αποδυνάμωση του κράτους σε όλα τα επίπεδα που δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των πολιτικών των νέων που ασκούνται αλλά είναι και αποτέλεσμα της ίδιας οικονομικής κρίσης οδηγεί επίσης σε αποδυνάμωση της εσωτερικής κυριαρχία. Ε, και αυτό είναι νομίζω κάτι που κάθε καλό μπορεί να το παραδεχθεί σε αυτό λοιπόν το έδαφος της αποδυνάμωσης και της αποδόμησης της κρατικής ισχύω και κυριαρχίας που παρατηρούμε που αφορά τα σύνορα, τη ρευστοποίηση των γκριζών ζωνών παντού ε, αφορά τις αρμοδιότητες αφορά την εμφάνιση και σε αυτό λοιπόν το κενό που δημιουργείται γιατί στην πολιτική δεν υπάρχει κενό καλύπτεται, ε, ε, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό καλύπτεται είτε από την αυξημένη επιρροή άλλων κρατών, ξένων κρατών, είτε επιχειρήσεων είτε οργανωμένων συμφερόντων, είτε μαφιών και νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο που είναι πιο έντονο και πιο καθαρό δεν έχει φυσικά σχέση με τη χώρα αλλά τα στοιχεία αυτά τα βλέπουμε αλλού είναι πιο εμφανή στις χώρες τη λεγόμενης Λασπνικής Αμερικής Ίσως και βεβαίω και, και, και τη Αφρική. Να ρωτήσω κάτι. Όταν ξεκίνησε η κρίση, το στίχημα ήταν για την κοινωνία να μην πληρώσει εκείνη την κρίση, να μην πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι, να μην πληρώσουν τα φτωχότερα στρώματα, αλλά να την πληρώσουν αυτοί που, προκάλεσαν, που την προκάλεσαν. Επίση, θυμόμαστε όλοι. ήταν αυτό το στίχημα για όλου. Για αυτού που κατέβαιναν στο Σύνταγμα. Βεβαίω το αντίθετο ναι. για ορισμένου. Ε, αυτοί που κατέβαιναν στο Σύνταγμα εννοώ. ήταν και μια τεράστια ιστορική ευκαιρία, ε, όπω κάθε κρίση, Εκεί θέλω να καταλήξω. Και κάθε χρεοκοπία, ναι, είναι γνωστό, αν ήταν και για ποιου ήταν τελικά ευκαιρία αυτή η κρίση. Η κρίση ενδεχομένω ήταν ευκαιρία. Μάλλον ήταν από ευ... ό,τι φάνηκε ήταν πράγματι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι για ποιου ήταν. Νομίζω ότι αυτό ευκαιρία. το θέμα είναι λιμένο και θεωρητικά και ιστορικά. Ε, σε περίοδου. Ε, ε, κυρίω ε, χρεοκοπ... στι περιπτώσει των χρεοκοπημένων κρατών, οι δυνάμει οι οποίε εποφελούνται είναι ακριβώ οι ίδιε. Mm. Και είναι αυτέ που εποφελούνται και στην Ελλάδα, και, πα, και έχουν υποφεληθεί στο παρελθόν για όσο αγοράζουν κοψοχρονιά τη δημόσια περιουσία που ξεπουλιάται για παράδειγμα Ασφάλω. αποδείχθηκε ότι ήταν μια Ασφάλω. χρυσή ευκαιρία η κρίση μια, ε, επίσης ε, το άνοιγμα της, ε, ε, της αγοράς της ελληνικής οικονομίας όταν λέμε άνοιγμα εννοούμε η διευκόλυνση έτσι, των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών να, Δεν έχουμε δει ε, όμως και εκεί επενδύσεις ναι. ξένες Δεν Ως, έχουν γίνει ακόμα. καθόλου Φυσικά δεν έχουμε ε, προς το παρόν ε, Γιατί αυτό προϋποθέτει πολύ περισσότερα πράγματα Αυτό που βλέπουμε είναι φυσικά οι εξαγορές Είναι αυτό που έγινε με τις ελληνικές τράπεζες τις πρώην ελληνικές τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα, που αυτή τη στιγμή δεν έχει η χώρα ε, τραπεζικό σύστημα. Οι οποίες είχαν περάσει σε εθνικό Φυσικά. έλεγχο κάποια στιγμή και χάθηκε ναι. ο έλεγχος. Χάθηκε ο έλεγχος. Αυτό πληρώθηκε από το, συλλογικά από το, από το χρέος, έτσι, το χρέος το οποίο επομοιζόμαστε όλοι. Κοινωνικοποιήθηκε δηλαδή, για να χρησιμοποιήσουμε και μια δεμοντέ έκφραση, κοινωνικοποιήθηκε η ζημιά των τραπεζών εις βάρος των πολλών των φορολογουμένων. Αυτό που γίνεται έτσι, που έχει γίνει παντού. Ε, και είμαστε σε μία... Α, α, α, σήμερα νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί στο μεγάλο βαθμό αυτό το ε, πρόγραμμα. Ε, βγαίνει μια κοινωνία πολύ... Η α... κοινωνία που αγωνίστηκε, αυτό θέλω να ρωτήσω, αυτοί που κατέβαιναν το 2011 γίνανε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποίησεις, ναι. κατέβηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι ελπίζοντας ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα ελπίζοντας ότι Ό,τι έγινε μέχρι εκεί θα μπορούσε να σταματήσει και να α, ξεκινήσει μια νέα σελίδα Ελπίζοντας και αυτό που είπαμε ότι θα τιμωρηθούν αυτοί που ε, έκαναν ό,τι έκαναν μέχρι τότε Και ότι τα πράγματα θα άλλαζαν προς όφελο κοινωνίας Αυτό το στίχημα χάθηκε των ανθρώπων αυτών έτσι νομίζω, Αυτός ο αγώνας δεν δικαιώθηκε Νομίζω ότι χάθηκε και σημείο καμπής κατά την άποψή μου αποτελεί το δημοψήφισμα του περσινού Ιουνίου Υπήρχε δηλαδή μια ιστορική ευκαιρία και για τι δυνάμει τη αριστερά και για τι δυνάμει αυτές τη κοινωνία που ήθελαν την ανατροπή των συσχετισμών δυνάμεων και αυτήν την αλλαγή. Υπήρχε μια τέτοια ευκαιρία και χάθηκε, ή δεν υπήρξε δεν ποτέ αυτή η ε, ευκαιρία. Ε, δεν, δεν θεωρώ δόκιμο τον όρο ευκαιρία. Ε, δεν ξέρω τι ακριβώ εννοούμε με Κάποιοι την ευκαιρία. Κάποιοι λένε ότι... ότι υπήρχε μια ιστορική ευκαιρία τη αριστερά, για παράδειγμα, από το 12 και μετά. Ε, για πραγματική ανατροπή των συσχετισμών των δινάμεων. μια δυνατότητα να συγκροτηθεί μια εναλλακτική πρόταση που να εκπροσωπεί τις κυριαρχούμενες τάξεις, τους για αυτό τα τα κυριακού στρώματα. στρώματα. Υπήρχε τέτοια δυνατότητα και υπάρχει πάντοτε όσο υπάρχει η κρίση οικονομική η οποία δεν ξεπερνιέται. Εν, ενώ ότι όχι ότι είναι στην ημερήσια διάταξη, δεν, δεν εννοούμε κάτι, δεν εννοούμε την κατάληψη της εξουσίας ή την ανάληψη της διακυβέρνησης αλλά η ευκαιρία, η δυνατότητα μάλλον, η αναγκαιότητα καλύτερα να υπάρξει εναλλακτική λύση προφανώς και υφίσταται και θα έλεγα σήμερα υφίσταται εκατό φορές περισσότερο από ό,τι το 12 ή το 11. Και ποιος σε κοινωνικό και πολιτικό Κανείς επίπεδο. σήμερα. Και αυτό το στοιχείο να... της... Καταρχήν, να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι το... η ψήφιση του Μνημονίου από το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου κατέστρεψε το Πασόκ, το οποίο ήταν το κόμμα το κατεξοχήν κόμμα τη αριστερά, για να τον πω. Των λαϊκότερων τάξεων. εξέφρασε μαζικά. που εξέφρασαν ακριβώ τη ριζοσπαστικοποίηση των, των μαζών, των, των, των λαϊκών κινήματο, στην δικτατορία και τη μεταπολίτευση. Όλο αυτό το πράγμα μορφοποιήθηκε στο Πασόκ του 48% του 81, το οποίο εν συνεχεία εκφυλίστηκε φυσικά. Αλλά βεβαίω άλλο εκφυλισμό και άλλο η κατεδάφιση την οποία ο εξυλισμός μπορεί να ξεκίνησε κατάλος από το 81, κατάλληλο από το 86, κατάλος από το 89. να συνδέεται με την αλλαγή του διαχείριση σημί... της διαχείρισης του πασοκ από τον, Μετά τον κόστα, σημί... από Μετά το σημίτι, με το σημείο με το, το ρεύμα του εξυλισμού αλλά η κατάρρευση του πασοκ γίνεται στις εκλογές. Του 12, όπου θυμίζω το, τα δύο κόμματα και, και γενικότερα του δικοματικού συστήματο. Έτσι, τον Μάιο του 12 καταραίει ε, το δικοματικό σύστημα που συγκροτήθηκε τα δύο μεγάλα κόμματα στη μεταπολίτευση. Τα ποσοστά του είναι τα χαμηλότερα και για το Πασόκ, φυσικά και για την Νέα Δημοκρατία. Ε, θυμίζουν πολύ έντονα τι εκλογέ του 1950, τι εκλογέ δηλαδή που γίνανε στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Τι είχαμε εκεί? εκεί είχαμε την ήττα της αριστεράς στον εμφύλιο και την, τον κατακερματισμό των κομμάτων, την κονιορτοποίηση των κομμάτων όπου πρακτικά τα δύο κόμματα και της, της δεξιάς και του κέντρου είχαν συγκεντρώσει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Για ποιο λόγο είχαμε αυτήν την... Γιατί υπάρχει μια, ένα κοινό σημείο φυσικά σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες, η ε, δεξιά, που γιατί δεν ήταν ισχυρή τότε, για παράδειγμα. Γιατί δεν είχε ένα ισχυρό κόμμα, ε, Η απέκτηση. Εν, εν, εν, εντάξει, θα πάμε αλλού την κουβέντα. Αλλά δεν μεταφράζεται πάντα. Κάθε κοινωνική διαδικασία αυτόματα σε κάποια πολιτική, σε κάποιο κόμμα δεν σημαίνει ότι αυτά είναι, γίνονται αυτόματα στο, στο, στον αυτόματο πιλότο. Επειδή εμείς μετά τη μεταπολίτευση δεν το έχουμε ζήσει αυτό το διότι, κατακαιρματισμό, διότι, τον ζούμε για πρώτη φορά μετά όχι, τη μεταπολίτευση. Τον, ε, εντάξει, έχει να κάνει με την... Ε, ε, να το πω αλλιώ, ότι η μεταπολίτευση, για την αρχή, όταν λέμε μεταπολίτευση, δεν εννοούμε μόνο τη στιγμή της πτώσης της δικατορία που γίνεται σε συνδίκε εθνικής κρίσης έτσι μετά την Κύπρο. Ε, υπάρχει όμω εκεί μια βέστατη κυριαρχία. Της λύσης καραμαλή. Έτσι υπάρχει ένα πολιτικό, ο οποίο έχει αναδειχθεί, έχει επανέλθει και έχει συσπυρώσει το 1954. Η οποία δεν κράτησε όμω τόσο πολλά χρόνια, δεν το δούμε ιστορικά. ήταν μόνο η... για έξι χρόνια κράτησε. Ναι. Κράτησε όσο χρειάστηκε για της να διαμορφωθεί το πλαίσιο τη μετάβαση ε, από τη δικατορία στη δημοκρατία με περιχαράκωση φυσικά του εκδημοκρατισμού και τη αποχουντοποίηση. Ε, mm. Αλλά παρόλα αυτά, σίγουρα το, το, το, η τρίτη ελληνική δημοκρατία είναι μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία που, προσι... που μοιάζει αρκετά με, το... με αυτό που θεωρούμε δημοκρα... δυτική δημοκρατία ενώ πριν τη δικατορία δεν υπάρχει δημοκρατία στη χώρα υπάρχει ένα καθεστώς εκτάκτου ανάγκης που επιβάλλεται μετά τον εφήλιο πόλεμο θυμίζω εδώ ότι οι εκλογές είναι πάντοτε ε... υπάρχουν εκλογές βία από το 1946, νοθείας, 1961 ε... υπάρχει πολύ μεγάλη πόλωση δεν είναι το ίδιο πράγμα στη μεταπολίτευση εδραιώνεται ένα σύστημα κοινοβουλευτικό, ε, κυρίως, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ε, διε, για πρώτη φορά διαμορφώνονται κόμματα μαζικά πλην της αριστεράς, πλην της εδάκης του κομμουνιστικού κόμματος, γίνονται μαζικά αστικά κόμματα που ο κόσμος μπαίνει στα κόμματα, κυρίως αυτό σημαίνει την δεκαετία του 80, ε, τα στελεχώνει τα κόμματα, τα εμπιστεύεται και, και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και, τι. και αυτή είναι μια πλευρά του δικομματισμού ε, και σε συνέχεια τα εγκαταλείπει. Θα απαξιώνει. Ο κόσμος, η κοινωνία δηλαδή συγκρότησε τα κόμματα και αυτό είναι κάτι προοδευτικό. Η, η δημιουργία κομμάτων είναι προοδευτικό. Ε, ζη, προοδευτικό στοιχείο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και σήμερα που καταγγέλουμε τα κόμματα και την κομματοκρατία, θα πρέπει αυτοί που την καταγγέλουν να μας πούνε αν η εναλλακτική λύση είναι οι επιχειρήσει να, να αναλάβουν την πολιτική διακυβέρνηση οι επιχειρήσει ή κάποιος, κάποια τεχνοπολιτική. Νομίζω πιο έτσι, σωστά εκεί... θα έπρεπε η καταγγελία να αντοπίζεται στα συγκεκριμένα κόμματα και όχι γενικά στα κόμματα λοιπόν, ω θεσμού. Τα συγκεκριμένα κόμματα λοιπόν που διαχειρίστηκαν τι τείχε τη χώρα και τη κοινωνία καταραίουν το 10. Έτσι. Μπαίνουμε σε μια περίοδο ε, κρίση εκπροσώπηση, ανοιχτή. Ε, γίνεται αυτό το πράγμα που είδαμε και τον Μάιο και τον Ιούνιο και στην ουσία ε, μέσα σε αυτό το το κλίμα της και κυρίω του ΠΑΣΟΚ που εκπροσωπεί τα λαϊκά στρώματα, αναδεικνύεται σταδιακά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οικοδομεί δηλαδή μια σχέση εκπροσώπησης με τις λαϊκές τάξεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος δεν είναι ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι άλλο, είναι ένα Να άλλο Να ρωτήσω μόρφημα. κάτι, όμως ναι. πριν α, αναφέρθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές με 48%. Ναι. Γιατί δεν είδαμε κάτι αντίστοιχο τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε και τόση οργή για το προηγούμενο σύστημα, για το δικοματισμό, για τα δύο κόμματα που οδήγησαν τη χώρα εκεί που την οδήγησαν γιατί δεν είδαμε ένα τέτοιο ρεύμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ όπως είχε γίνει με το Γιατί η 81 εποχή... δεν κατάφερε καν να κερδίσει ναι. αυτοδυναμία η, η εποχή είναι πολύ διαφορετική είναι πολύ πιο ε, δεν υπάρχει ορίζος παστισμός που υπήρχε στην, και κινητοποίηση ε, είναι πολύ διαφορετικά όλα από τη δεκαετία του 70 ε, το θυμίζω εδώ ότι το, τα, τα κόμματα φτάσαν να έχουν εκατοντάδες χιλιάδες μέλη το πασούκη έχει φτάσει να έχει 250-260 χιλιάδες μέλη η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή μετά το Βοντανέ έφτασε να έχει 600-700 χιλιάδες μέλη ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε ξεπέρασε τις 30 χιλιάδες στα χαρτιά ε, yeah. Επίση, υπήρχαν κοινωνικά κινήματα. Υπήρχαν κινήματα νεολαία. Υπήρχαν ε, κινήματα στον εργοστασιακό χώρο. Υπήρχαν άλλου τύπου. Η πολιτικοποίηση, δηλαδή, τη μεταπολίτευση και η σχέση τη κοινωνία με την πολιτική δεν είναι η ίδια τη δεκαετία του 90 με ό,τι έχει συμβεί. Και το 2011 τη... η κινητοποίηση, το... όμω, ήταν μεγαλειώδη. Ε, μεγαλειώδη δεν ήταν. Ήταν μαζικέ, όμω. Και αυτό είναι ένα στοιχείο πράγματι το οποίο έχει υποεκτιμηθεί. Οι κοινωνικέ κινητοποίησει κάθε είδου είναι πολύ σημαντικές, δηλαδή μπορεί να ξεπερνάνε και α, τους αριθμούς ε, των 2 εκατομμυρίων και 2,5 εκατομμυρίων, κινητοποιήθηκε κόσμος. Όμως, ε, πρώτον, δεν, ε, α, λόγω ανυπαρξίας συνδικάτων, τα συνδικάτα είναι μία σφραγίδα χωρίς κοινωνική βάση, γραφειοκρατική και απολύτως ελεγχόμενη και χειραγωγημένη από τα πάνω, αυτό ήταν πάνω, έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Ήταν ζήτημα. ήδη αναξιόπιστα στην αρχή τη κρίση. Στην ουσία, τα συνδικάτα στην Ελλάδα πάντα ήταν ε, κυριαρχούμενα από τα κόμματα. Για ιστορικού λόγου. Τα, τα συνδικάτα φτιάχτηκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει, ωστόσο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλησε η... να. Ισχυρή... Ο, ο, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολήθηκε με τα συνδικάτα. Δεν είχε μια. Ε, τουλάχιστον στην πορεία. Προσπάθησε, την... αλλά νομίζω. Πολύ ότι... αρχικά. Στην πορεία, όμω, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να. Η μόνη στρατηγική ήταν η κοινοβουλευτική αναμονή. Κυρίως αυτό αφορά το 15 έτσι, τις πρώτες εκλογές και μάλλον έχει ξεκαθα... από το 13 και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει ε, μια στρατηγική ε, στην οποία βασίζει την, την πολιτική του και η οποία δεν πριμοδοτεί την ανάπτυξη των κοινωνικών αγώνων και την α, αντιθέτως την υπαγάγει όπως έγινε φυσικά και στη μεταπολίτευση με το Πασόκα αλλά σε άλλη μορφή και με άλλη, με άλλη δυναμική στην εκλογική επικράτηση, η οποία γίνεται τον Γενάρη του 2015. Ε, στην ουσία, δηλαδή, αυτή την τριετία, από το 2012 και με, 12, με, με σημεία, σημεία καμπή, τις, τις δεύτερε εκλογέ του 12 του Ιουνίου, όπω ήρθε αναδεικνύεται σε αξιωματική αντιπολίτευση, την εκλογική νίκη σε ευρωεκλογέ του 2014, που ο, ο, ο Αντώνη Σαμαράς προσπάθησε να εμποδίσει, <Σι'> και εδώ επίσης είναι μια έχουν γίνει πάρα πολλοί άσχημα πράγματα στην στην χειραγώγηση των εκλογών το 14, τα οποία δεν θέλω να μπω τώρα στην... που αφορά το χρόνο των εκλογών την αλλαγή των εκλογικών νόμων που γίνανε, που αφορούσε τις δημοτικές που βάλανε μαζί τις δημοτικές με τις ευρωεκλογέ. γίνανε πάρα πολλά πράγματα με σκοπό να αποδυναμωθεί η περίπτωση εκλογική νίκης που είναι κάτι φυσικά ε, γνωστό, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ωστόσο και τώρα που ε, δημοτικες τις δημοτικές επίσης εξακολουθούν να κυριαρχούν τα δύο παλιά κόμματα έτσι? φυσικά και αυτό ήταν ένα ακριβώς, όπως και στα συνδικάτα που φυσικά, αναφέρθηκε πριν πολύ σωστή πριν. παρατήρηση και αυτό ήταν και γι' αυτό το λόγο το, το, τα παλιά κόμματα γνωρίζανε αυτή την, το πλεονέκτημα που είχαν το Πασόκη Νέα Δημοκρατία διότι ένα καινούριο κόμμα για να ριζώσει στην κοινωνία χρειάζεται χρόνο ε, δεν είναι εύκολο να, και όταν λέμε ριζώ, να ριζώσει εννοούμε η τοπική αυτοδείξη στο πρωτοβάθμιο επίπεδο χρειάζεται χρόνο ο, ο ΣΥΡΖΑ δεν είχε με την εξέλιξη των πραγμάτων και την ταχύτητα και τη, το, την τροπή που πήραν τα, τα πράγματα το 2012 μέχρι το 2014 ο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να οργανώσει όλη αυτή την κοινωνική συμμαχία που στράφηκε προς αυτόν να την οργανώσει, να τη σταθεροποιήσει Ήταν έτοιμος να κυβερνήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόγραμμα Πιστεύω ότι δεν ήταν έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος να κυβερνήσει α, το, το θέμα του προγράμματο είναι πάρα πολύ σημαντικό Τι πρόγραμμα, αν έχει πρόγραμμα, το πρόγραμμα σου είναι να κυβερνήσει. <laughs> το θέμα είναι τι πρόγραμμα και πώς τι... να Ναι, όχι το να κυβερνήσεις μισό λεπτό γιατί εδώ υπάρχει και μια, ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και σήμερα και θα το δούμε και, και, την, και στα επόμενα χρόνια ε, υπάρχει ένα θέμα ε, του πολιτικού προσωπικού που στελεχώνει τον κρατικό μηχανισμό έτσι. Υπάρχουν, ε, ε, για να λειτουργεί ο κρατικό μηχανισμός χρειάζεται πέραν τη ισχύω που έχει ή της εξάρτησης που μπορεί να έχει ή της υπαγωγής του πλέον λόγω των μνημονίων στον έλεγχο υπάρχει και ένα θέμα του διαχείρισης, του κρατικού μηχανισμού με τη διοικητική έννοια. Εκεί λοιπόν αυτό το δυναμικό σε μια μικρή χώρα έτσι, ε, δεν είναι εύκολο να παραχθεί από την μέρα στην άλλη. Ειδικά ε, ένα κράτος το οποίο έχει αποδυναμωθεί διαχρονικά δεν έχει λειτουργήσει ποτέ στρατηγικά και πόσο μάλλον σε συνδίκες οικονομικής κρίσης καταραίει Καταραίουν βασικέ δομέ του, τη δημόσια διοίκηση, δεν έχει την δυνατότητα να παράγει αυτό το πολιτικό προσωπικό του. Πάντω, η κυβέρνηση αυτή είναι ήδη 20 μήνε. Έχει στα χέρια τη την εξουσία εδώ και 20 μήνε. Είναι αρκετό καιρό για να έχει δώσει ένα δείγμα. Δεν είναι από τη μία μέρα έχει στην άλλη. Δείγμα, δηλαδή, υπήρχε αρκετό χρόνο. Και γραφή και μη γραφή. Ναι. Και γραφή και μη Αλλά ε, αυτό δεν το λέω για να δικαιολογήσουμε την κυβέρνηση. Λέω ότι είναι μια αντικειμενική δυσκολία, ε, ε, ειδικά με τον τρόπο που λειτουργήσε το δικομαντικό σύστημα. Δεν είναι, αυτή προστίθεται δηλαδή μια κρίση του κράτους που αφορά την κρίση αναπαραγωγής, ας το πω έτσι θέλετε, του, του πολιτικού ρυσοπικού που το διαχειρίζεται. Δεν μπορούν να παραχθούν εύκολα στελέχη ε, για την κρατική διοίκηση. Mm -hmm. Ιδίω όταν έχουν αποτύχει και σχετικές μεταρρυθμίσεις. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα δηλαδή, μια κρατική γραφειοκρατία για ιστορικούς λόγους ε, όπως υπάρχει π.χ. στη Γαλλία κληρονομιά. Τη Ναπολεόντια περίοδου ή που υπάρχει μια ε, διοίκηση η οποία έχει στα χέρια τη το ναι, κράτο, ή στο Βέλγιο ναι. που μπορεί να μην υπάρχει κυβέρνηση για τόσου μήνε και όντω το κράτο να λειτουργεί εδώ, το κράτο είναι κομματικοποιημένο και αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Mm -hmm. Και αυτό το στοιχείο μέσα στην κρίση έχει και αυτό προσθέσει προβλήματα. Μπορούσε τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ να ανατρέψει τα μνημόνια και την πολιτική αυτή, ή όπω ακούμε τώρα να λένε πάρα πολλά στελέχη του και υπουργοί. Και ο ίδιο ο Πρωθυπουργός το έχει πει ότι τελικά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα ε, να, να ανατραπούν τα μνημόνια και να, να βγούμε από αυτό το, το αδιέξοδο στο οποίο είμαστε, πλέον είμαστε στον 7ο χρόνο. Το να απαντήσει κανείς με σοβαρότητα στο ότι οι ε, συσχετισμοί δυνάμενου απαιτούνται για να ε, ανατραπούν τα, τα, αυτή η πολιτική ε, δεν είναι απλό. Έτσι. Εκείνο όμως που είναι πιο απλό είναι να πούμε ότι με τον τρόπο που επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ε, απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγηθεί στην ε, ΉΤΑ και αυτό το θέμα όμως έγινε ε, τραγικότερο με την επιλογή του δημοψηφίσματος διότι η επιλογή του δημοψηφίσματος που είναι μια πολύ σημαντική ε, ε, κατά τη γνώμη μου ε, υπάρχει πολύ μεγάλη προπαγάνδα Καθόλου αθώα εις του δημοψηφίσματος, κατά την δική μου εκτίμηση το δημοψηφίσμα είναι μία ανεξαρτήτως της, ε, του, τρόπου, το του τρόπου που έγινε, του ερωτήματος που τέθηκε. Ε, επί της όμως η πολιτική σημασία του δημοψηφίσματος που είναι ακριβώς ότι προσφεύγεις στη λαϊκή ετυμιγορία είναι απολύτως είναι πολύ σημαντική και πρέπει κανείς να το υπερασπίζεται και να το έχει ως αναφορά το, το δημοψήφισμα του 15, όπως και θα, να προσθέσω εδώ κάτι το οποίο το μας διαφεύγει ότι ε, από πλευράς συμμετοχής το ελληνικό δημοψήφισμα είναι από τα πιο, ε, έχει από τα πιο υψηλά ποσοστά συμμετοχής σε αντίστοιχα δημοψήφισμα Ποιο το ήταν το λάθος όμως για το οποίο μίλησες για το δημοψήφισμα το λάθος είναι... Δεν Είπες είναι, ότι από εκεί ξεκινάει Ναι, το... όχι. Λέω ότι από εκεί ξεκινάει τι. Η, η ανατροπή, της, η αγνόηση της λεικής ετιμιγορίας, η κατάργησή της σε στιγμιαίο χρόνο, έτσι, είναι το σημείο καμπής το οποίο πιστεύω ότι, από το οποίο και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε μια πορεία αποδυνάμωσης και απόλεια αυτή τη σχέση εκπροσπληση που απέκτησε ή τόσο πάνω, είχε αρχίσει να δημιουργείται με τα λαϊκά στρώματα τη περιόδου φάνη... από το 12 έως το 15. Αυτό φάνηκε στις εκλογές παρότι κέρδισε έτσι δεν είναι. Οι εκλογές οι δεύτερε, κατά τη γνώμη μου δεν είναι, είναι ε, ε, ψευτοεκλογές. Είναι στην ουσία ένα δεύτερη. Να θυμίσουμε λίγο τα γεγονότα. Είναι εκλογέ οι οποίες γίνονται το Σεπτέμβριο το, το δημοψήφισμα έχει γίνει τον Ιούλιο γίνεται η συμφωνία με το, υπογράφεται το μνημόνι μέσα στον Αύγουστο διασπάται ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί. γίνονται πάρα πολλά σημαντικά πράγματα μέσα στον Αύγουστο που όπως ξέρουμε στην Ελλάδα ο Αύγουστος και το καλοκαίρι λειτουργεί διαλυτικά για όλε τις διεργασίες δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι έχει συμβεί και καλύτερα να ψηφίσει το Σεπτέμβριο. Αυτό το οποίο έγινε στι εκλογές του Σεπτεμβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχεί, κερδίζει τις εκλογές, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, έχει προλάβει τη Έχει κλείσει το μάτι εδώ μεταξύ στο, στο εκλογικό σώμα ότι... Ναι, μεν ψηφίσαμε μνημόνιο, αλλά δεν θα το εφαρμόσουμε γιατί θα βρούμε τα ισοδύναμα τότε, τα περίφημα ναι. τα οποία τα έχουμε ξεχάσει τώρα, αλλά αυτή ήταν Υπάρχουνε... η προεκλογική δέσμευση περίπου. Ναι, ε, ήταν μια κίνηση ε, πολιτικά τακτικά ε, πετυχημένη, αλλά κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια πύριο νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και ε, η πύριο νίκη φαίνεται ένα χρόνο μετά. Δηλαδή στην ουσία ο Σύριζα ο, και ο Αλέξη Τσίπρας κέρδισαν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου αλλά χωρίς περίοδο χάριτος, χωρίς κοινωνική ανοχή και επίσης η κοινωνία σταδιακά ε, καταλαβαίνει ότι εκβιάστηκε. Και αυτό το πράγμα, ε, έχουμε, το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία και την εκλογική του τόπου, λειτουργεί τελικά σχεδόν πάντα και πάντα θα έλεγα εις των κυβερνήσεων ε, οι οποίες έκαναν αυτόν τον εκβιασμό διότι έχεις χάσει την θετική σχέση εκπροσώπησης έτσι. Ε, και αυτό λοιπόν α, να ρωτήσω λίγο κάτι και να προσθέσω εδώ, κάτι ναι. πολύ σημαντικό το οποίο πάλι το, ξε, το ξεχνάμε γιατί δεν προλα... είναι τόσο συμπυκνωμένος ο χρόνος και τόσο πυκνά τα γεγονότα ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε προς την αποχή και γενικά ένα μεγάλο μέρο του εκλογικού σώματος του αντιμνημονιακού πάνω από μισό εκατομμύριο μεταξύ Ιανουαρίου. Και ε, Σεπτεμβρίου έφυγε και δεν ψήφισε. Που είχε ψηφίσει, μπορεί να ψήφισε και στο δημοψήφισμα, αποχώρησε από το εκλογικό σώμα. Είναι τεράστια αλλαγή. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να είναι περίπου? Δεν, Αυτή τη στιγμή, τα, κάπου στιγμή αυτοίχεια αυτοίχεια αυτοίχεια τα έχουμε υπολογίσει. Ναι, τα έχουμε διπώσει. υπολογίσει. Υπάρχουν και στο. τα αναφέρουμε και σε κάποια άρθρα που υπάρχουν και στην ιστοσελίδα τη δική μου. Εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει αυτοί οι υπολογισμοί. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του εκλογικού σώματο. Αυτό είναι το ποιοτικό του λοιπόν, από εκεί, το, το, η, η, αυτό, Αυτές απώλειες Ο ΣΥΡΙΖΑ Τις αντικατέστησε εν μέρη Πολύ εν μέρη όμως Από ισδροές που είχε Κέντρο ψηφοφόρων Ή και δεξιών που συγκυριακά Πιστέψανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διαχειριστεί Έβαλε μυαλό, μπορεί να διαχειριστεί το μνημόνιο ε, Αυτός ο κόσμος όλο έχει αυτή τη στιγμή αποχωρήσει από την επάβριο των εκλογών του Σεπτεμβρίου και όπως φαίνεται η κατάσταση επί ένα χρόνο στην ουσία έχουμε ξαναγυρίσει αυτή η στροφή και η μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ πια σε κόμμα ε, μνημονιακό, η σύγκληση του ΣΥΡΙΖΑ με τα παραδοσιακά κόμματα που διαχειρίζουν τα μνημόνια, έχει ε, ξαναβάλει στην ημερήσια διάταξη το θέμα της κρίσης εκπροσώπησης. Μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, της ελληνικής, κυρίως των λαϊκών τάξων μένουν χωρίς εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή. Ε, δεν μπορεί να προδικάσει κανείς τι θα γίνει. Αυτό έτσι. ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Όταν α, είχαμε την κατάρρευση του Πασόκ που ξεκίνησε από το 2010 και μετά, ε, α, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου στράφηκε προς τον ΣΥΡΙΖΑ για όχι να τον μόνο, εκπροσωπήσει. Όχι μόνο, θυμίζω εδώ την ότι παρε... έχουν παρελάσει δεκάδες κόμματα τα τελευταία έξι χρόνια. Δεκάδες κόμματα από μικρά, μεσαία και μεγάλα. Έτσι έχουν τα οποία δια, διαγράψανε μια πορεία... Ε, Υπήρχε η Δημάρ και δεν υπάρχει Η Δημάρ Η, η κυρία μπακογιά. Στο χώρο της δεξιάς επίσης mm. Αλλά και στην, στο χώρο της κεντροαριστερά διασπάστηκε Το Πασόκα άλλαξε Δέκα φορές, άλλαξε αρχηγό Υπήρξαν κόμματα μικρότερα Διαμαρτυρίας, οι πειρατές ε, Και ένα σωρά άλλα σχήματα τα οποία, Και βλέπουμε σήμερα επίσης Ότι το ποτάμι Έχει αποδυναμωθεί ή ανεξάρτητα οι έχουν αποδεινάμε. Βλέπω εδώ πέρα που είναι και από το βιβλίο που έχετε κυκλοφορήσει πρόσφατα με τον Γιώργο Σημεωνίδη «Η ε, δημοσκοπήσεις και πρόβλεψη των εκλογών στην Ελλάδα από το 2004 στο 2015». Εδώ αναφέρεται και τα κόμματα, λέτε για την α, χρυσή αυγή που εμφανίστηκε και δυνάμωσε μέσα στην κρίση, μέσα στι αλλαγέ αυτός που αναφέρουμε, ε, για τη δράση η οποία Φυσικά. υπήρξε και εξαφανίστηκε, η Δημάρ που εξαφανίστηκε. Ε, η... Το Κίδυσο που εμφανίστηκε και, και εξαφανίστηκε. Η Κοινωνική, η Κοινωνική Συμφωνία. Εμφανίστηκε η ΛΑΕ, η Ένωση Κεντρών που μπήκε μέσα στη Βουλή. Θα δούμε και οι οποίοι μπήκαν και αντέξουν. Στ αντέξουν. Στ αντέξουν. Η κάμψη των ανεξάρτητων Ελλήνων. Το ποτάμι που είναι καινούργιο κόμμα που ο... εμφανίστηκε. Του ποτάμι μες στην και ανεξάρτητοι Ελλήνε, οι οποίοι έχουν ε, ε, επίση συρρικνωθεί δραματικά. Ε, το μόνο που παραμένει είναι αυτή τη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα, με ένα ποσοστό και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα ποσοστά των εκλογών του, το πεντέμισι που Γιατί είχε δεχτεί πλήγμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα είχαν εφήγει ψηφοφόρη να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη βεβαίως, περίοδο το Κομμουνιστικό Κόμμα δέχτηκε πλήγμα και το οποίο είναι αυτό νόητο όταν βλέπει μια βασική, μια σημαντική αριστερά να διεκδικεί με όρου ε, ε, πραγματικότητα στην την κυβέρνηση την εξουσία, εξουσία είναι Κοινή λογική, θα προτιμήσει να ενισχύσει την αριστερά. Αυτή τη λογική θα έτσι. Επίσης, να πω εδώ ότι και η γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματο στο δημοψήφισμα που ήταν ούτε ναι ούτε όχι, mm. βεβαίω, διότι ένα σημαντικό μέρο ε, ψηφοφόρων ε, ψήφισε όχι. Έτσι. Να ρωτήσω όμως λίγο κάτι αυτό που είπα πριν για την κρίση εκπροσώπηση που αναφέρθηκε και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, όταν το Πασόκ άρχισε να καταραίει, ένα. Μεγάλο μέρο του κόσμου στράφηκε προ τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα βλέπουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει την ίδια τύχη των κομμάτων Από το δημοψήφισμα και μετά. Εφαρμόζει η αντίστροφη πορεία του Π, ΣΥΡΙΖΑ. Πριν το δημοψήφισμα, να πούμε ότι δεν είχε εφαρμόσει ούτε ένα μνημονιακό μέτρο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι έτσι. μόνο αυτό, αλλά με την ε, περίοδο. Το πρώτο εξάμεινο του 2015 πάλι είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει κατανοητό. Η συσπήρωση γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μοναδική, θυμίζει, μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτή του 1974, ούτε καν του 1981 και ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά είναι στο 60%. Αυτή είναι πολύ σωστή επισήμαση, ναι. πάρα πολύ σωστή κύριε και πολύ λίγοι την κάνουνε και όντω αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στο 36 30... οποίο... που πήρε τι εκλογέ. Ναι. Αλλά έφτασε. Και επίση τα ποσοστά είναι. Σε είναι σε είναι λάθο. Οι σε, σε, σε, υπολογισμοί για να έχουμε μια εικόνα τη σωματικότητα πρέπει να γίνονται και με βάση τις ψήφου. Διότι σε, σε συρρυκνωμένο εκλογικό σώμα, με λιγότερε ψήφου μπορεί να εμφανίζει ένα ποσοστό. Αλλά σημασία έχει ότι χάνει κόσμο. Ο κόσμο αποχωρεί. Γι' αυτό έχει σημασία κοιτάμε και του απόλυτου αριθμού ψήφου. Αλλά παρόλα αυτά το σημαντικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο εξάμεινο έχει μια τρομακτική συσπήρωση, πάει με αυτή τη συσπήρωση στο δημοψήφισμα. Το 60-40 του δημοψήφισματος εξηγείται από την συσπήρωση την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανατροπή του αποτελέσματος δρομολογεί τη ρήξη. Την αποχώρηση και την απομάκρυση, ε, η οποία βεβαίως δεν εκφράζεται για τον λόγο που είπα, ήταν πολύ νωρίς στο, το Σεπτέμβρη, εκφράζεται όμως στο χρόνο που, ε, τον τελευταίο χρόνο από το Σεπτέμβριο του 15 έως σήμερα. Ε, αυτό εκεί βρισκόμαστε σήμερα... Άρα ε... η αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει από το μνημόνιο και μετά. Ξεκινάει από το δημοψήφισμα το, από το και, και, και τη στροφή που αρχίζει να εφαρμόζεται και ακριβώς. η πολιτική του μνημονίου, αρχίζουν να ψηφίζονται όλα αυτά τα μέτρα, να υλοποιούνται τα και μέτρα, να κόβονται συντάξεις. Η πολιτική της κυβέρνησης με, τα θεσμικά, με τις θεσμικές πρωτοβουλίες αριστερού χαρακτήρα που προσπαθεί να αντισταθμίσει και να αλλάξει την ατζέντα, δεν έχουν περάσει τον κόσμο. Δεν έχουν καταφέρει να αντισταθμίσουν ούτε να ανακόψουν την πορεία τη φθορά του κυβερνοτοσκόμματο. Του, του, του, του Ο κόσμο αυτό, πού θα πάει όμω, τώρα που μένει πάλι ανέστιο. Η, η, η παράταξη τη δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπουμε να πείθει καλά-καλά ούτε το δικό τη κόσμο. Έχει χαμηλήσει Σπύρος σε σχέση με το παρελθόν, εννοώ. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Δεν Γιατί υπάρχει περίπτωση να ξαναπιάσει πόσο σωστά η Δημοκρατία. Ε, Όπως αντιθέτως πριν αυτό που φαίνεται Είναι ότι έχει υπάρξει Αυτό που λέμε στην εκλογική Στην πολιτική Μεταστροφή του εκλογικού σώματος γιατί έχει, Υπέρ της Νέας Δημοκρατίας Γιατί έχει υπάρξει μεταστροφή Καταρχήν γιατί η, το, το, το, το τμήμα Του εκλογικού σώματος Που είναι πιο κοντά Στην ψήφο Είναι πιο προσκολλημένο στην πολιτική Και στην, στο να ψηφίζει Που είναι η άνω των ας πούμε, 50 πια στη χώρα, που είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έχει, ε, θα αποδοκιμάσει κυβέρνηση, με το κλασικό ε, θέλει να μαυρίσει την κυβέρνηση να την ε, αποδοκιμάσει κοινοβουλευτικά είναι αυτό που έχει μάθει είναι, είναι στην πολιτική μας κουλτούρα ο είναι τρόπος στην, ο, ο τρόπος που λειτουργεί ο κόσμος ο κόσμος, ο κόσμος δηλαδή άνω των 50 οι περισσότεροι θα αποδοκιμάσουν την κυβέρνηση αυτό που, το που λέμε κόσμος... ότι κυρίως καταψηφίζουν παραψηφίζουν οι κάτω των 50 ή των 40 οι οποίοι, δεν έχουν τόσο... οι οποίοι προσανατολίστηκαν ως αριστεροί στον σι... ριζο... ριζοσπαστικά κομμάτια ε, με την προδοσία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ θα, ε, έχουν στραφεί στην αποχή και δεν θα ψηφίσουν. Δεν ψηφίσανε στο, το Σεπτέμβριο, πολύ περισσότεροι θα ψηφίσουν τώρα. Επομένως, οι δε κεντροαριστεροί ψηφοφόροι οι οποίοι πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο αντισταθμίζοντας τις διαρροές που είχε στην αποχή ε, τώρα και αυτή. Γυρίζουν στην Νέα Δημοκρατία. Μάλλον μετά την, στην ουσία μετά, μετά τι εκλογέ και να πω εδώ ότι δεν έχει να κάνει τόσο με την αλλαγή ηγεσία και την ανάληψή τη από τον Κυριακό. Δεν είναι ο Κυριακό Μιτσοτάξη που σπυρώνει την α, Νέα Δημοκρατία. Βεβαίω παίζει και... ρόλο. Είναι όμω κυρίω αποδοκιμασία τη κυβέρνηση. Mm. Αυτό είναι βασικό και δεν πρέπει κανεί να κάνει το λάθο να το υποτιμήσει. Ωραία, και στον χώρο αυτό τη κέντρο αριστερά, α πούμε, ε, τι θα γίνει. Ε, το Πασόκ δεν φαίνεται. Το, το, ο ΣΥΡΙΖΑ ε, αρχίζει να αποδυναμώνεται. Το Πασόκ δεν φαίνεται ότι μπορεί να ανακάμψει. Βλέπουμε ότι έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Ε, δεν φαίνεται και εκεί πέρα να γίνεται Αυτή κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω θα γίνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες αν προκυρυχούν εκλογές του χρόνου. Ε, υπάρχει ένα γενικευμένο ρεύμα προς τη Νέα Δημοκρατία. Γενικευμένο ρεύμα από την κεντροαριστερά, από την κεντροδεξιά, από τη Χρυσή Αυγή, από το Προτάμι. Ωραία, ποτάμι, στην άλλη πλευρά ποιος θα την εκφράσει το... όμως. Στην άλλη πλευρά ποιος θα την εκφράσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή κρατάει ένα ε, τμήμα του εκλογικού σώματος, μπορεί να μην είναι πάνω από 20%, αλλά έχει μια επιρροή τη τάξη του 20%. Εδώ γίνεται και δεν είναι... Τόσο κρατικοδίαιτο αυτό το ποσοστό, δηλαδή στο δημόσιο τομέα, στου δημοσίου υπαλλήλου. Υπάρχει αδει... αίσθηση ότι ο δημόσιο τομέα είναι όλο υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Λάθο. Είναι, είναι υπολείπεται τη Νέα Δημοκρατία και στου δημόσιου υπαλλήλου και να πω, έχει ένα σοβαρό ποσοστό που είναι 30% α πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ στου δημοσίου υπαλλήλου. Γίνει στου δημοσίου υπαλλήλου πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ την τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είναι σχεδόν ισοδύναμη. Είναι 30 με 32. Άρα δεν, είναι δεν... λάθο εικόνα που έχει. Είναι λάθο εικόνα και είναι και κυρίω είναι λάθο διότι το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων πέρα από την φαντασίωση που υπάρχει είναι μόλις το 8% του εκλογικού σώματος το 8% του εκλογικού σώματο δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα όταν χρησιμοποιείται. Θα είναι ένα τόσο τέτοιο. μικρό το ναι, δεν είναι η... Υπήρχε η αίσθηση, όντω, και εδώ πέρα υπάρχει μια Εντάξει, παρεξήγηση. Πολλά δηλαδή, αίσθηση, δεν μιλάμε με την αίσθηση, πρέπει να μιλάμε λίγο Σωστό με τα στοιχεία. Με τα στοιχεία λοιπόν, ε, όταν χάνει του μισθωτού, χάνει του συνταξιούχου, του έχει εξοντώσει. Χάνει την νεολαία, χάνει του ανέργου, χάνει του εργοδότες, χάνεις του αυτοαποσχολούμενου. Ε, δεν μπορεί να κερδίσει εκλογέ. Αντιθέτω, θα χάσει με μεγάλη διαφορά. Και mm. αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Ενδεχομένω και όχι τόσο μικρή όσο την δείχνουν οι δημοσκοπήσει οι οποίε προσπαθούν να. Ε, άλλο, το άλλο κεφάλαιο που συζητάμε τώρα. Είναι μια ένδειξη. Ε, αλλά αυτή η εικόνα να πω και να κλείσουμε εδώ πέρα γιατί δεν έχει, για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη ναι, σημασία. για να καταλάβουμε να κάνουμε είναι, τουλάχιστον άλλε δύο ερωτήσει. Ε, είναι ε, ότι υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση επί έναν χρόνο. Ε, τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώ μπορεί να αλλάξει αυτό το κλίμα, τι ε, συμφωνίε μπορεί να πετύχει. Είναι ε, αυτή τη στιγμή. Ε, πάντως, τα Αυτά που βλέπουμε ως ε, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη... Εδώ αυτό θέλω yeah. να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και τι θέλω. Είχαμε όλοι μια εικόνα το πώς ήταν ο, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να πάρει την εξουσία και πώς ήταν και πριν ο συνασπισμός από τον οποίο προέλθε yeah. ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, θυμόμαστε όλοι τις πάρα πολλέ τάσει που είχε, τις πάρα πολλέ διαφωνίες, τις πάρα πολλέ φωνές... Ε, με τα θετικά και με τα αρνητικά που είχε αυτή η κατάσταση. Εδώ και ένα χρόνο, από τι εκλογέ του φθινοπόρου του 2015 και μετά, δεν υπάρχει παραμικρή φωνή διαφωνία. Ακόμα και οι 53 που υποτίθεται ότι ήταν η τάση τη οσοκομματική αντιπολίτευση, στην ουσία δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πρώτοι οι 53 δεν υπάρχουν, είναι περισσότερο μύθο πλέον, γιατί οι περισσότεροι από του 53 έχουν αποχωρήσει. Εδώ πολλοί κόσμος έχει την αίσθηση ότι έφυγε μόνο ο Λαφαζάνη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν φύγανε μόνο αυτοί, φύγανε πάρα πολύ α, από αυτού που ήταν υποστηρικτέ του Αλέξη Τσίπρα, το αριστερό ρεύμα, το λεγόμενο αριστερό ρεύμα των προεδρικών. Αν μπορούμε να το πούμε κάπω έτσι συμβατικά, αλλά εν πάση περιπτώσει φύγανε και άλλοι. Δεν φύγανε μόνο ε, η αριστερή πλατφόρμα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Ε, και φύγανε και πάρα πολύ από του 53. 53 δεν είναι 53, είναι ούτε η μισή δεν έχουν μείνει. Και αυτοί που έχουν μείνει είναι υπουργοί, σε βασικά υπουργεία που υλοποιούν πολιτική. Ο Δρίτσας, ο Τσακαλώτο, η Θεανό Φωτίου. Είναι άνθρωποι που υλοποιούν την πολιτική του Τρίτου Μνημονίου. Δεν υπάρχει κομματικη αντιπολίτευση αυτή τη ναι. στιγμή, αλλά δεν είναι πολύ εντυπωσιακή αυτή η αλλαγή στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον δεν, στον δεν είναι. Είναι μια πορεία, ε, αν θέλει, εκφυλισμού μια κομματική μορφή, ενό κόμματο που δεν πρόλαβε να γίνει μαζικό κόμμα με ισοκομματική ζωή. Δεν υπάρχει ισοκομματική ζωή. Είναι αυτή τη στιγμή ένα στελεχών, τα περισσότερα. Στελέχη αυτά ε, ταυτί, είναι ταυτόχρονα και ασκούν κρατική εξουσία έχει δεν να... πρόσκληση για άνοιγμα βέβαια <σταστά> ανταποκρίθηκαν, από είδαμε... έχει ανταποκριθεί ο κύριο Κουβέλη, από ό,τι φαίνεται <σταστά> <σταστά> έχουν ανταποκριθεί κάποια πρόσωπα ε, και από το ε, έ, πρώην ε, Πασόκο πιστεύω ο ότι... Στέφανος Τζουμάκας, Μαριλίζα, Ξενογιανάκοπούλου καμία αντίληση δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να περιμένει ότι ένα τέτοιο event θα ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό όταν Τρία χρόνια ε, πραγματικών ζημώσεων, αυθεντικών κοινωνικών κινήσεων ε, δεν είχε αποτέλεσμα. Ένα κόμμα το οποίο δεν λειτουργεί πρακτικά, δεν παίρνουν τα αποφάσεις, δεν υπάρχουν όργανα, δεν, δεν, δεν, δεν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αφορά την... Αφήνει παγερά διάφορους θα έλεγα. Έτσι, Άρα, το τι μεγαλύτερο... περιμένουμε από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι, είναι μια σοκοματική διαδικασία αφορά τους ισοκομματικού συσχετισμούς Α. ομάδων στελεχών ή ε, ομαδοποιήσεων άλλου τύπου προσωπικού χαρακτήρα ή σε σχέση με, με, με δικητικές ε, Γιατί άλλη πρόταση ναι. δεν υπάρχει πλέον τέλε φωνέ ε, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν νομίζω ξαναλέω ότι δεν είχαν αποτέλεσμα και δεν άλλαξαν το κλίμα ε, άλλες, σε άλλε εποχέ και εδώ να πούμε ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας ε, νίκησε στο ισοκοματικό παιχνίδι, έτσι κατάφερε και ξεφορτώθηκε και όσους θα, τον θα... ελέγχανε ναι. και τον ενοφλούσανε και, και τον πήγαιναν κυρίαρχος. κόντρα. είναι Κυριάρχησε απόλυτα. Βεβαίω. απλώς να πω εδώ ότι η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένη στην κοινωνία πια. Ο Στο έφτασε... κόμμα πάντω είναι απόλυτα ισχυρός, Ποτέ δεν έχει ξαναυπάρξει σε κόμμα αυτού του χώρου τόσο ισχυρό mm. ηγέτη. Εντάξει. Είναι άλλο όμω το κόμμα του 20%, άλλο του 35% και άλλο του 60% και του δημοψηφίσματος. Ε, εάν δει κανεί την εξέλιξη τη πρωθυπουργική εικόνα, ακολουθεί την ίδια πτωτική, με μεγάλη κλίση, πορεία που ακολουθεί και εκλογική επιρροή του κόμματο, που σημαίνει ότι. Αυτή τη στιγμή με μια δημοτικότητα τη του 23% ο αρχηγός του κόμματο δεν συγκαταλέγεται έτσι, δε, δεν είναι τόσο ισχυρό πια το χαρτί αυτό έτσι. Ε, Μην κάνουμε το λάθος να αγνοήσουμε την εμπειρία έξι χρόνων ε, που προέκυψε α, στα, στην εξέλιξη των κομμάτων έτσι, τα, τα μνημονιακά κόμματα ε, το πληρώσανε αυτό α, ε, υποστήκανε φθορά και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην ισχύσει το ίδιο και για το ΣΥΡΙΖΑ Να πάμε λίγο στο, στο θέμα των δημοσκοπήσεων για να προλάβουμε ε, το θύχτηκε και πριν το έθιξες και πριν ε, έχει γίνει, γίνεται πάρα πολύ ε, λόγος για τις δημοσκοπήσεις ε, τελευταίο τελευταίο τι Από για το τελευταίο χρόνο Διαφωνώ τι τελευταίε μέρε, όχι να και ακούψεις. τόσο. Ακούσαμε πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών να λέει κάτι. ξανάφερε πάλι το θέμα ότι κάποιο τον πλησίασε και του. Ε, καλά, τώρα δεν θα συζητήσουμε Μια ανώνυμη καταγγελία και όλα στην οποία ούτε καν στοιχειοθέτησε. Νομίζω ήταν όσο για να τραβήξει τα ε, εντάξει, φώτα, φώτα τραφερ... τη δημοσιότητας ναι, πάνω, πάνω ότι του. Δεν είναι σοβαρά πράγματα Ωστόσο, είναι... ζήτησε. Απαράδεκτα, κατά τη γνώμη μου, είναι απαράδεκτα αυτή η ε, εξυπηρετεί προφανώ κάποιε σκοπιμότητε αυτέ οι δηλώσει, αλλά δεν νομίζω ότι αφορούν ούτε μια επιστημονική συζήτηση για τα όρια του νομοσπονδιακού νόμου. Εντάξει, αμέσω και... μετά ζήτησε αυστηροποίηση του νόμου. του νόμου, Κάτι το οποίο, το για αυστηρό... το οποίο έχει μιλήσει και η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση έχει η πει κυβέρνηση... ότι πρέπει να γίνουν ναι, εντάξει, πιο αυστηροί οι νόμοι. Ε... Η νόμη είναι πολύ αυστηρή από λοιπόν, ό,τι ξέρουμε. Από Έτσι, εξής, η, το... η πολιτική, γενικά, αυτό είναι η γενική κρίση, ανεξαρτήτω συγκυρία και υπογείωση. Οι πολιτικοί φοβούνται τι δημοσκοπήσεις Τι δημοσκοπήσει προσπαθούν να τι εξουδετερώσουν, να τι λογοκρίνουν, να τι ενταφιάσουν. Αυτό υπό κανονικέ συνθήκε. Δεν αναφέρουμε μόνο στην Ελλάδα. Η πολιτική γενικώ ή οι κυβερνήσει. Οι κυβερνήσει και η πολιτική. Γενικώς, λοιπόν, οι οι πολιτικοί τι αντιμετωπίζουν όπω ο έλεγχο στο σχολείο. Όταν ε, έχει καλό βαθμό στι δημοσκοπήσει, πα καλά και ο Θεό είναι μαζί μα. Ας πούμε. Όταν δεν πα καλά, ε, φταίνει η λοιπόν, ε, το Λοιπόν, η Ελλάδα έχει το πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει παγκοσμίως στα 195 είναι, τα κράτη του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει άλλο πιο αυστηρό πλαίσιο. Και είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο για ο νόμος 3603 του 2007 του οποίου προείσταται και ο κύριος Κρέτσος για την υλοποίηση του οποίου έχει ευθύνη και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωση λοιπόν ξαναλέω είναι τόσο αυστηρό που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ λοιπόν εδώ κινδυνεύουμε πάλι γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση κατά τη γνώμη μου είναι μια απειλή η απειλή τη αυστηροποίησης δεν είναι για να γίνει καλύτερη, για να έχουμε καλύτερε δημοσκοπήσεις είναι στην ουσία ήταν μια απειλή της κυβέρνησης προς τα κανάλια τα οποία είναι και τα βασικά οι βασικοί πελάτη των δημοσκοπήσεων να μην ε, χτυπάνε την κυβέρνηση με, τη δημοσ... με τι δημοσκοπήσει. Ανεξαρτήτως αν είναι καλέ ή κακέ οι δημοσκοπήσει, αν είναι πραγματικέ, αυτό περί αυτού πρόκειται. Ε, μια σοβαρή συζήτηση δεν έχει γίνει στη χώρα. Να, να πάμε, ωραία, α το αφήσουμε αυτό. Επί τη ουσία υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τι γιατί έχετε δεχτεί αρκετή κριτική οι δημοσκόποι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι δεν έχουν γίνει παρά την αυστηρή κριτική. Ε, δεν έχουν γίνει μεγάλα λάθη στι ελληνικέ δημοσκοπήσει, όπω είδαμε στην Αγγλία που δεν προέβλεψαν καν το αποτέλεσμα, όπω είδαμε στην Ισπανία που δεν βρήκανε τη σειρά. Αυτό που απέτυχαν οι δημοσκοπήσει στι τελευταίε εκλογέ, για παράδειγμα, όπω και στο δημοψήφισμα, ήταν να βρούνε την, τη διαφορά, την έκταση τη διαφορά. Από πού να αρχίσει, λοιπόν, ε... αλλά, αλλά και σε ένα τοπίο ε, πάρα πολύ μεγάλη πολιτική ρευστότητα. Που πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν καταρχήν, την Κυριακή τι θα ψηφίσουν. Είναι, κατά τη γνώμη μου, αστείο. Να θέλει κανείς να υπάρχουν ε, τρομερές δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα... Ε, όταν δεν υπάρχει τίποτα σταθερό και τίποτα δεδομένο. Ε, έχουμε μια κατάσταση... Ε, ε, οι εκλογές της τελευταίας εξαιτίας είναι τρομερές... η πολιτική κρίση είναι τρομερή... Έτσι, επομένως θα, θεωρητικά εγώ θα έλεγα ότι ε, απορώ πώς οι δημοσκοπίσεις... πετυχαίνουν να αποτυπώσουν το κλίμα... Γιατί πετυχαίνουν να το αποτυπώσουν. Τώρα, ε, δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε... Τι εκλογέ του 12 του Μαου, που ήταν οι μη κανονικέ εκλογέ, εκεί οι δημοσκοπήσει ήταν πάρα πολύ καλέ. Να, να συγκρίνουμε με το δημοψήφισμα, το οποίο ανάθεμα κι αν είναι μια εκλογική, δεν υπάρχει καμία εμπειρία, κανένα προηγούμενο και δεν γίνανε και δημοσκοπήσει. Ήταν και και και τόσο... μόνο μια εβδομάδα χρόνια Ήταν δηλαδή. μια εβδομάδα στην οποία ο, ο, το ίδιο το, το, το, το, το διακύβευμα μέχρι την Τετάρτη ήταν υποαμφισβήτηση αν θα γίνει. Όχι και να, να χρησιμοποιεί τώρα επιχείρημα ότι απέτυχαν οι Μην τρελανόμαστε. Με τι δημοσκοπήσει. Οι δημοσκοπήσει είναι μια επιστημονική μέθοδο. Δεν έχει εφευρεθεί καμία άλλη καλύτερη. Οι εναλλακτικέ λύσει που έχουμε είναι πολύ χειρότερε. Είναι η ομή προπαγάνδα των κομμάτων. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να μυθοποιούνται οι δημοσκοπήσει. Οι δημοσκοπήσει μπορούν να συνεισφέρουν όχι αυτά που πιστεύει κάποιοι, η κυρίω η πολιτική, η οποία είναι και η κύρι, κύριη μαζί με τα μέσα για την προπαγανδιστική χρήση όταν γίνεται. Νομίζω ότι είναι μια κουβέντα. Ε, δεν, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν υποθέσει να γίνει. Σοβαρή συζήτηση σήμερα στην Ελλάδα για δημοσκοπήσεις αλλά κατά τη γνώμη μου είναι τεταρτέβων θέμα η δημοσκοπήση. Οι δημοσκοπήσει απασχολούν μόνο του πολιτικού, του δημοσιογράφου και του επαγγελματίε τη πολιτική. Ο πολίτη κόσμο δεν ενδιαφέρεται για τι δημοσκοπήσει, ούτε θα πάρει υπόψη του στην αποδοκιμασία του ή την επιδοκιμασία του προ την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αν βγαίνουν δημοσκοπήσει όχι. Νομίζω ότι είναι μια κλασική υπερεκτίμηση, κυρίω από την πλευρά των πολιτικών και των δημοσιογράφων. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ κλείνουμε, τελειώσαμε την εκπομπή μας και θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα της AirTopen κανονικά.